Κάποιε φορέ που σου οδηγεί το μολύβι, στο γεμάτο αποστίπου του μυαλού σου καλύβει. Κι αδελά σου, γράπώνε τι τίμιε. Να βρει κάπου το δίκιο για όσα μίλησε. Με το ρίγο στο παλιό να σε σφιχταγκαλιάζει. Σαν τι άϊπνε νύχτε που σε δικάζει με τα ίδια μάτια. Και το στόμα στεγνό με το ίδιο πείσμα. Και το ίδιο τσαγανό, το ίδιο Απλά και βιαστικά, το ίδιο βλάσφημα. Και το ίδιο ηρωνικά. Και από τότε που τα λε αυτό το μαραφέτη, Άλλοι σε λένε: Ποιητή παραμύθι, ψεύτι με στο πρόγραμμα. Είναι όλα αυτά. Δεν κλείτωσαν άλλοι κι άλλοι. Η ιστορία τσι κι αλλιώ γράφεται για να προσβάλλει τα πέρατα, τα σπουδαία και τα σύγχαστα. Η μασινιά σου γι' αυτά μάθε και μοίραστα. Έγω τόσα στο μυαλό μου για να φρεσκάρω. Στο μόρφο μέρο αυτό που πάλι σου λατσάρω: Να ερχόταν δίπλα μου ένα καρτί να μερίαζε. Με ένα ρεφρέν που θα μου τέριαζε. Και αυτό που βρήκα. Είναι απ' αυτά που Πάμε <μήλω> <Είμαι> παρέα <μήλω> Να σε ρωτάω και να απαντάς Πες μου κόσμο Πες <μήλω> μου <πιο> αγάπη Ποιο <μήλω> μου <πιο> φοβό <μήλω> πια ντροπή Ποιο μορφή αλτή Ποιο μορφή νύχτα Ποιο νύχτα λόγια πια χρήστη ευχή. <μήλω> Άλλοι και τρεύω να έρθει κουρασμένο. Με ποια πανέμορφη νύχτα είμαι για πάντα δεμένο. Σε πια ποια κρύβομαι, απίστευχε έτσι η κι άλλο για πάλι μαζεύω. Στι ψυχεί μου το αγούρι, ποιο ξένο φόβο πάλι. Με τόση αγάπη παντρεύω. Με ποια ντροπή ξεχασμένη στα κρυφά θερεύω. Μα πόσα έγραψα, τα πιο σπουδαία θύμησέ μου. Σε ποιο πανέμορφο κόσμο γυρνάω. Απάντησέ μου. Πες μου πιο κόσμο πια μεγάλη αγάπη πιο Πες μου πιο φοβού πιο ντροπή, πιο αλτί, Ποια ντροπή Στα κρυφόφα μου πάω Πιο νεφιγαλτή Πιο όμορφη αγαπη πια χρή στιγευκή Να ρωτώ να γυνανσεώ Πες μου πιο κόσμο Πες μου πια αγάπη μου φοβό <σταλή> ποια όμορφη νύχτα, <σταλή> πια λόγια, <σταλή> πια χρηστή, αυγή. <σταλή> Πες μου, ποιο κόσμο, <σταλή> Πες μου, πια αγαπή. <σταλή> Πες μου, ποιο φόβο, πια ντροπή. Ποιον αφιάλτη, ποια όμορφη <τροπή. σταλή> <Ποια νεφιάλτη. σταλή> <Ποια> νύχτα, πια <σταλή> Για λόγια πια χρήστη ευχή